¡Ella me, ella me fora! ¡Proev, ella! ¡Ella me, ella me fora! ¡Proev, ella! ¡Ella me, ella me fora! Ζήλεψε την Τσαπανίδου. Ο, το... ο Κυριάκο Μιτσοτάκη στη Βουλή και θυμήθηκε την Πόπη Τσαπανίδου με αυτό το πολύ ωραίο. Τι ώρα που είχαμε περάσει τώρα. Πολύ ωραίο. Πολύ το επόμενο είναι να πει φάει φασολάδα και άλλα με φορά. Όχι δεν να είναι ο πρωθυπουργό. Τώρα στη Βουλή δεν λέγονται αυτά. Τι Πρωθυπουργός. Καλή άλλα στη Βουλή. Άλλα ρε Και αναγνωρίζει τον, αρχηγό, τον, αρχηγό, τον εκπρόσωπο τη αξιωματικής αντιπολίτευσης Τον καταδικασμένο, τον παπά αυτόν. Τον τρέχοντα αρχηγό, α το πούμε έτσι. Α πούμε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει εγώ εκπρόσωπο τέλο Ναι. Ε, δεν τον αναγνωρίζει, αλλά αυτό είναι όμω. Εμεί έχουμε τον Νίκο τον παπά. Ναι. Θέλουμε τον Νίκο τον παπά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή με τον ανδουλάκι που τον παρακολουθούσε ήταν καλύτερα. Και τον Νίκο τον παπά δεν τον παρακολουθούσε, Αν φαντάζομαι ναι. γιατί τον ένα και όχι τον άλλο. Ναι. Αυτό μου το κάνει μια φορά το κάνει για πάντα μέσα. Ο Στίγκα πει τον δέχεται. Πώ τον δέχεται, ω αρχηγό. Ω αρχηγό, τον Δεν ατσιό. Τον Κάθονται για ακούνε τον ατσιό. Εκεί πέρα, χωρί πασατέμπο. Πώ θα περάσει αυτή η ώρα. Έλα στη θέση λοιπόν του. Ναι, καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά κάτω με όλου. Το ωραίο είναι ότι μα θύμισε την πόπη τη Απανίδου. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε. Τη βουλευτή. Τη βουλευτή πια. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε ευχάριστε ειδήσει. Και τώρα ε, δίνει. Εντάξει, ξατάται από ποια οπτική. Ναι. Αυτό για να σε Αυτό ευχάριστε. το κόμμα τα τελευταία 9 χρόνια. Τι ειδήσει δίνει. Ναι, ναι, ναι, από συνέχεια, τα συνέχεια. από τα ζήτα και αυτά. Τι μαύρι τα πέτρινα χρόνια. Από τα 3%. Ναι, ξαφνικά βουπ. Ναι, ξεπετάχτηκε. Ειδήσεις, από παντού. Θα έχουμε σήμερα Κρυφά ταλέντα, σύριζα. Ο, ο, ο, τα πάντα. Όλα. Όλο αυτό με το του Κυριάκου Μητσοτάκη, έλαμε φόρα, το είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο συνεχίζεται αυτή την αλαζονική συμπεριφορά. Τόσο επιταχύνετε την έξοδό σας από το Μέγαρο Μαξίμου. Και εμείς θα είμαστε εδώ ως αξιόπιστη, σοβαρή, προτευχή δύναμη για να σας ανοίξουμε με μεγάλη χαρά την πόρτα της εξόδου. Να ανοίξει η πόρτα του Μαξίμου για να μπείτε εσείς, καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας λέτε. Έλα με φόρα που θύμιζε που έλεγε, κάποτε, που έλεγε κάποτε η κυρία Σαπανίδου για τον κύριο Σύπρα. Πρόεδρε, έλα με φόρα! Αυτό υπονοεί που είπα εγώ με τη φασολάδα. Ξέρω τι υπονοεί. Ναι. Το καταλάβαμε όλοι αλλά κρύφθηκε πίσω από την Τσαπανίδο. Ναι. Όπως το πει Τσαπανίδο το λέω και εγώ κάπως. Κότα. Εντάξει. Εντάξει προς δεν, υπουργός, δεν μπορεί να μιλάει έτσι στη Βουλή. Μη μίλησε. Υπάρχει επειδή, ένα σαν τον Γιαννόπουλο. Δεν άσε πότε ναι και. Σαν τον Γιάννοπουλο λειτουργήσε Υπάρχει τώρα. Υπάρχει ένα σέβας. Ναι. Στη Ρεγ, Βουλή. Ρεγκαλ. <laughs> όχι σκέτο Σκέτο, πέμπτη κανονικά πέμπτη, ναι, Κάνω smooth transition <laughs> ναι, το, το καταλάβομαι ναι. Ο, ο, τη Από την ομιλία τη χθεσινή του Κυριάκου Μητσοτάκη Αυτό που είχε μια έτσι, ιδιαίτερη αξία Παραπολιτική βέβαια Γιατί η πολιτική δεν βγαίνει και κάτι συγκεκριμένο Είναι αυτό που είπε που και εσύ πριν Για τον Νίκο τον Παπά ναι. Που δεν τον αποδέχεται με κάποιο τρόπο Γιατί είναι καταδικασμένο Και άφησε την πηχτή κατά σαμαρά Εδώ άφησε μπιχτή και κατά του Νίκο του Παπά και κατά Σαμάρα. Γιατί πριν μια εβδομάδα. Εκεί μαγειρεύεται άλλο μάθο τέτοιο. Ναι, εκεί είναι. Όχι, δεύτερο μάθο τέτοιο μαγειρεύεται εκεί πέρα μετά το σύστριγκλο. Και Σύριζα. μαγειρεύεται καιρό και κορυφώνεται αργά-αργά, όπω ξέρει η Νέα Δημοκρατία να τα κορυφώνει αυτά. Ναι, ναι, ναι. Όχι με επιστολιέ στον αέρα και με σιγά-σιγά βγαίνει, βγαίνει ο Κακελαμάννη. Βγαίνει το σύστριγκλο. Βγαίνουν οι 11 βουλευτέ. Βγαίνει ο Σαμάρα. Ο Σαμάρα μαζί με τον Καραμαλή. Ναι, ναι, ναι. Λείπουν Αποχω... μαζί. Κάνε παρέα μαζί. Παρουσιάζονται μαζί. Ωραία παρέα όλοι αυτοί. Πολλοί. Και βγαίνει επειδή πριν μια βδομάδα, για όσους δεν το ξέρουν, σε, στο Μεγάλο μουσική νομίζω, ήταν σε μια συνάντηση, σε μια παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει, ήταν μαζί ο Σαμαράς, μαζί με τον Νίκο τον Παπά. Δηλαδή ήταν καθόντουσαν στις πρώτες θέσεις, ο Παπάς ως κεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και σηκώθηκε ο Σαμαράς και χαργεντίστηκε μαζί του και έδωσε και το χέρι Μα... εκεί που ο Σαμαράς έλεγε παλιά θα τους πάμε μέχρι τέλους, Και ο Νίκο Παπά είχε μεθοδεύσει τα μεταξύ αυτών. Ναι, ναι, με το τέλο. Ο Μιτσοτάκη, λοιπόν, χθε και κατά Παπά και κατά Σαμαρά. Απόλυσαν κάποιοι, γιατί δεν παρακολούθησα την τοποθέτηση του αρχηγού τη κοινωτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως σαφής, καθώς είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω αυτήν την τοποθέτηση και θα την κάνω μία και μόνη φορά, ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο 13-0 για παράβαση καθήκοντος από το ειδικό δικαστή. Ούτε θα συνομιλήσω μαζί του, ούτε θα μαζί του. Ούτε θα Και αυτό επιβάλλει ο στοιχειώδης κοινοβουλευτικός αυτοσεβασμός, μιας και άκουσα να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Προστατεύω το πολίτευμα με αυτή μου τη στάση. Βάλαμε yeah, δύο φορέ τη λέξη Αργεντισμό. Γιατί. Το τζιγκλάι το Σαμαράκι, ο Σαμαρά έχει ρίξει ένα μυτσοτάκι, ξέρει. Ναι. Δεν μην είναι τίποτα άλλα. τώρα, μην έχουμε τώρα. Παναγία μου, μην έχουμε άλλα. τώρα. Σιάσαι με τώρα και η μισή πολιτική άνοιξη βουλευτέ είναι. Άμα του τραβήξει. <laughs> Δεν ξέρω τι έχει σχέση, μπορεί να είναι και άλλη και παραπάνω. Το θέμα ναι, είναι ότι καλά, πάνω που έχει γραμμαλή. ισιώσει η χώρα, πάμε τόσο καλά στα οικονομικά και σε όλα τα υπόλοιπα, θα έχουμε τώρα ντράβαλα. Δεν είναι και έχουμε και τον πιο τώρα και θα ρισκάρουμε για να πάμε στο β' άριστο κάποιον, στον προάριστο. Ποιο. Στον Αδρουλάκη που λέει από μόνο του ότι είναι συνεπή και σοβαρό. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το πατάει κάπου ο Αδρουλάκη. Το είπε στη Βουλή: Πέρασε. Δεν το είπε κανεί τίποτα. Αυτή την παπαριέστηση Και πέρασε αυτό. Όλοι μιλάνε μόνοι του για τον εαυτό του. Επειδή δηλαδή. ξαναβγήκε, άρα. Άρα, ναι. Άρα, ναι, ναι. <laughs> Θα γίνει ο θα γίνω <laughs> Είμαι σοβαρό και αξιόπιστο. Τέλο. Με τι θε, γιατί. Τι, τι, τι, ποιο άλλο στοιχείο θε. Ό, δεν θέλω έτσι, άλλο στοιχείο, α. αλλά όπω είπε ο ίδιο για τον εαυτό του, που ξέρει καλύτερα. Θα Εμείς για τον εαυτό του. προφανώ. Τι είναι όλα αυτά που λες Όχι, α πούμε. Στην πολιτική ας ζωή τη χώρα συνήθω ο καθένα μιλάει για τον εαυτό του. Και ο Κάρα Ελάκη λέει ότι είναι πολύ αριστερό. Ναι. Ο, ο και Δεν λέει ότι δεν είναι ο άνθρωπο. Ο... Κάνει γιατί τον, τον Απλά Απρά... μα ενημέρωσε. Ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ του κυριακού Μητσοτάκη. Είναι βολέ προ τη Νέα Δημοκρατία εσωτερικά. Προ τον Σαμαρά, επειδή έχουν σηκώσει κεφάλαιο οι και τον αμφισβητούν και, και, και, Να, κόψω την μπορεί, νωρίς. να, γιατί τίταξεις, μπορεί, να κόψει ό,τι μπορεί νωρί. Εντάξει, να βγάλει γρήγορα. Να δείξει ότι εδώ είμαι υπάρχον και είμαι ισχυρό και μην γκουνιώσαστε. Περιμένουμε απάντηση από τον Σαμαρά, αλλά μέχρι τότε θα θυμηθούμε την παλιά απάντηση που είχε δώσει ο Να λοιπόν, γιατί εγώ σα μηνύω και οφείλω να πάω, να σα πάω μέχρι τέλου και να σα καθίσω στο σκαμνί. Το χρωστάω στον ελληνικό λαό, το χρωστάω στην παράταξή μου. Και ασφαλώς το χρωστάω και στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ναι, αλλά χαρκετιζόταν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έκαναν στο μυαλό. δίπλα. ξεχάσανε, τα δεν αυτοί ξεχάσαν αυτά. Οι άλλοι ξεχάσανε την οβάρτη και αρχίζαν να ζητάνε συγγνώμη, Τσίπρα και τα λοιπά. Γείνει, δεν μου αρέσει τώρα αυτά. Μη σπαθιαζόμαστε για διαφάνεια, για ε, διαχείριση σωστή του χρήματο, να υπάρχει δημοκρατική διαδικασία και αυτοί τα βρίσκουν. Τα ξεχνάνε. Δεν τα βρίσκουν. Τα βρίσκουν το τραπέζι. Υπόπτω, πώς βρεθήκαν. Γιατί πάνω από το τραπέζι δεν είδαμε τίποτα. Όχι, όχι, τραπέζι, έχει πολυθρόνου μόνο εκεί που βρεθήκαν. Αν εκεί πουλιώνει ο Τσίπρα συνήθω και το μαζεύει, εσύ αντικλαπάτε. Κίνεται, όχι. ο είναι αυτό. Θα έρθουμε στο, στον Τσίπρα σε λίγο. Ε, τι είπε εδώ ο Σαμαρά, είπε μέχρι τέλου. Το ακούσαμε, έτσι. Και άλλο ένα χθε πάλι αυτό είπε. Ο λόγος που είμαι μπροστά σα σήμερα και ο λόγο που δεν πρόκειται να τα βάλω κάτω μέχρι τέλου. Μέχρι τέλου. Μέχρι τέλου <στοί> ξέχασα ποτέ Είναι ζήτημα δημοκρατίας να κερδίσουμε το συνέδριο και αν το αναβάλουμε είναι ζήτημα δημοκρατίας να πάρουμε πρωτοβουλίες ως η βάση όπως μας επιτρέπει το καταστατικό και να απαιτήσουμε η να ακουστεί Είναι από τα χθεσινά άνοιγμα των γραφείων Ναι, τι είναι? Του Πολιτικό γραφείο είναι Πολιτικό Τι είναι είναι, είναι παλιά η Στάβλη που ναι. έχουν ανακαινιστεί. Είναι πολύ ωραίο το κτίριο. Πέτρενο στην Πυρεό, στο ύψο του Τάβρου και είναι το γραφείο του κασελάκι. Αφού δεν μπορεί να πάει στην Μουνδούρου, τον πετάξει ανάξι. Αν και πήγε εκεί, να κοντάξει εκεί στη, κοντά στην Δημοκρατία. Εγώ, εγώ το, σε ποιον το έλεγα, δεν θυμάμαι κάπου εδώ μέσα. Ότι πεταμένα λεφτά είναι αυτά, θα μπορούσε να πάει σε έναν όρφο τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δίπλα. διο δρόμο, είναι Πυρεό. Κάτω είναι όμω. Βέβαια είναι ρε, πάνω, Κάμιά φορά που έχει κάνει μια εταιρεία και βλέπει ότι αναπτύσσεται και δεν χωράει. Νικιάζει και το απέναντι κτίριο. Α την, ε, πα, ας την είναι είναι αναπτύξει τώρα. και εδώ έχει από την πλευρά τη από την Τι να κάνει τώρα. Ναι, έτσι να αναπτύξει την εταιρεία και μετά θα πάει και στο απέναντι. Όχι όχι άλλοι αναπτύξαν παρόν... την εταιρεία. Α την αναπτύξουν την Η άλλη δημοκρατία ο... Ο... Είναι το παράρτημα. Α, ο είναι το έτσι δηλώνει. Αριστερό παράρτημα, δεν είπα Γιατί ο τώρα είναι δεξιό, δεν τον δεξιό. Οι επιλογέ όμω. Οι επιλογέ Είμαστε οι επιλογέ. Είπα η κόντρα στο Σαμαρά. Mm. Ναι, είμαστε οι επιλογέ μα. Άρα κεντρώσουμε τσιωτάκι. Κεντρώει, έχει τον άνδρα και τον φορεί του. Έχει και τον φορέα. Ο Σαμαρά όμω δεν μπορεί να είναι κεντρό και ο Σαμαρά, είναι δεξιό. Είπα εγώ είναι κεντρό και ο Σαμαράς". Όχι. Σκέφτεται κανεί ότι είναι κεντρό Σαμαρά. <laughs> Όχι. Είναι αυτό που ρίχνει στη συζήτηση και πρέπει άλλο να τεροπροσδιοριστεί. <laughs> ναι. Ενώ δεν είπε κάτι, δεν υπόθηκε κάτι. Έτσι <laughs> από το <Ναι>. πουθενά. <laughs> σαν Ένα... να βλέπουμε τηλεοπτικό πάνελ είναι αυτό. Κανονικά. Λέει ο πρενιτέρη και πρέπει. Τι είπα παριάμι να παντήσουμε, ξέρω Να μείνουμε λίγο στο μέχρι τέλους γιατί δεν το είπε μόνο μία φορά ο Κασελάκης Οργανωνόμαστε, θα πάμε να εκφραστούμε στο συνέδριο Η βάση θα εκφραστεί μην επιτρέψτε σε κανέναν να πάρει τη φωνή σας, να πάρει τη ψήφο σας Αυτό το κόμμα είναι δικό σας και θα πάμε δημοκρατικά μέχρι τέλους Μέχρι τέλους Με Τώρα, το τι είναι πέρους. αυτό, Δηλαδή, και αν το επειδή το λέει και ο Σαμάρα σημαίνει κάτι, καλημέρα λένε και οι δύο. Πάει να πει ότι είναι Άμα, έχουμε, άμα έχουμε το καλημέρα, θα το βάλουμε και από του δύο. Α. δεν το έχουμε. Αλλά είναι ωραίο γιατί. Όταν ακούσαι... Σημαίνει κάτι. Θα σου πω. Υπονοεί κάτι. Πε μα, Ρεθίνιο, δηλαδή. Δεν, στο κάτω -κάτω, το δεν κυβερνάει ο Κασελάκης <laughs> Όταν ακούς πολλά μέχρι τέλου, κράτα μικρό καλάθι. Αυτό θέλω να πω. Γιατί, γιατί, γιατί κάθαγα αμάρας... μεγάλο καλάθι. Όχι. Κράταγα κάτι. Με είδες να μπαίνω κάτι στα χέρια. Γιατί συζητάμε για καλάθια. <laughs> λοιπόν, και για αυγά. Τζάκα. Ακόμα και για αυγά. <laughs> <laughs> κεράσια δεν βάζουμε. Τι λέμε, Κεράσια. Για αυγά δεν λέμε, Κίρκο, τι λέμε. Κεράσια, νομίζω. Κεράσια λέμε. Τα αυγά που τα λέμε. Μου καθάρισαν τα αυγά και γέλασα. Άρα το λέμε. Το λέμε. Δεν είπα ότι εκεί το λέμε. Κατάλαβαν και Δεν είπα ότι δεν το λέμε, άρα το λέμε. <σλίξε> λοιπόν, εμεί λέμε αυτά εδώ. <σχε> okay. Η Τζάκρη όμω έρχεται εδώ επισήμω στον πολιτικό διάλογο να θέσει το εξή θέμα. Για το χώρο του συνεδρίου, ξέρετε ότι έχει επιλεγεί αυτό ο χώρο στον Γκάζι, που είναι πρώην κέντρο, όπου χωράει κατά τι δικέ μα εκτιμήσει. απαρά το γεγονό ότι λένε ότι χωράει διεθνεί 3.000 άνθρωποι, δύο χιλιάδε ανθρώπου. Που σημαίνει ότι δεν θα έχουν καρέκλα. Νομίζω ότι δεν θα του κρατήσουν όρθιοι του ανθρώπου, θα φροντίζουν κάποιον να κάθεται. Δύο χωράει. <σχε> ναι. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι δεν είναι ένα χώρο ο οποίο. Ε, τι, να σα πω ότι τον ίδιο χρονικό διάστημα η Νέα Αριστερά κάνει συνέδριο στο ΣΕΦ. Ναι. Και εμεί θα πάμε σε ένα πρώην Ιθρηνό κέντρο γιατί. δεν, δεν ξέρω αν εξατλήθηκε. Δεν γνωρίζω. Δεν, δεν, δεν έχω την αρμοδιότητα για την εξέβρεση χώρου. Ε, όσα λεφτά υπάρχουν για το συγκεκριμένο Μπουζουξίδικο, ε, τα όσα λεφτά υπάρχουν για το ΣΕΦ και ενδεχομένω θα είναι και πιο φθηνό. Δεν ξέρω. Δεν είμαι αρμόδια να αποφεύγω Θα γίνει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σε Μπουζουξίδικο. Σε ποιο γίνεται, Χάθηκε ένα τσίρκο. Δεν έχει, τα έχουν απαγορεύσει. Τα έχουν απαγορεύσει. Και τώρα στο Gaz Live. Το Gaz Live, ποιο είναι το φορταρίο το παλιό. Δεν ξέρω ποιο είναι. Να ξέρουμε το πέτρεψε. και αυτό. Γιατί δεν είναι δύο Θα γίνει εκεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και η Τζάκρη εδώ θέτει θέμα ότι ενώ η Νέα Αριστερά που είναι μικρότερο κόμμα θα πάει στο Σεφ, που είναι μεγάλη η αίθουσα κτλ. Όχι στην αρένα, τη μεγάλη, στην Αποκάτω Που Ναι, στην Αποκάτω. Στη μεγάλη πάνε Σκόρπιον. Δεν πάει η να μα πει το παράθυρο τη αλλαγή, το Wind of Change. Με το χαρίτσι. Και θέτει εδώ ένα θέμα η Τζάκρη ότι θα γίνει εκεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σε Μπουζουξίδικο. Μωρία, εδώ δεν έγινε στο Πούλμαν μέσα να τελειώσουμε. Στο το θέμα. Έχει κόσμο ΣΥΡΙΖΑ και θα μεγάλη. να άλλο, Σωστό Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έχει αξία να γίνει μόνο αν πλακωθούν στα χέρια. Αλλιώ δεν κάνει ενδιαφέρον. Όχι, τίποτα, έτσι κι αλλιώ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε με κασελάκι πρόεδρο, είτε χωρί κασελάκι πρόεδρο. Ναι, ναι, έτσι. Δηλαδή, αν βγει ο κασελάκι πρόεδρο. Αν δεν βγει ο πάλι θα μείνουν οι άλλοι, θα μείνει η Γεροβασίλη με του άλλου και θα λένε: Είμαστε εδώ. Αριστά. Το ΑΚΑ τώρα που σφίξαν τι βίδε, δεν θα μπορούσε να του φιλοξενήσει. Δεν ξέρω. Κάποιο, το ποδηλατόγικο, έστω. Το δεν, λέω, δεν λέω το ποδόσφαιρο. Είναι, είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο. Είναι καλύτερο όπως όπω το είπε. Είναι καλύτερο αν έχει πρώτο πρόγραμμα. Ε, δεν θα έχει. Θα έχει. Δεν... Ποιο θα είναι, η Ραλεία Χριστίδου. Δεν ξέρω. Ποιο. Ε, έχει και εμπειρία. Ναι, ναι, ναι, ναι και τα reality. Ε, θα έχει να ενδιαφέρον όλο αυτό, το παρακολουθούμε και με μεγάλη αγωνία περιμένουμε Άντε. να ξεκινήσει η η ή να γίνει μια μεγάλη προπόληση. <laughs> <Ξεκινήσει η> προπόληση <laughs> <στο> να κλείσουμε. Να κλείσουμε καλή θέση. Παντινάδε ο Πολάκι, τα πορεύει ο Εντάξει, έχουμε ο η γυναίκα με το μούσι. <laughs> η σώμα του <laughs> Έχει πολλά, οι αρκούδες, οι γορίλες Και ο Γκλέτσος της τέχνης, και ο Πολάκης Και ο Κασελάκης, όλοι αυτοί είναι Έχει, έχει ο Φαραντούρης Φα, <laughs> Ο Μαρίας Δεν, δεν ξέρεις ναι, ναι. από πού να κρατηθείς Και πώς να προχωρήσεις Ο Φάμελος Είναι, είναι, είναι, ο, είναι, ο, ο, ο, είναι πρόεδρο. Όχι ο... ο... Ο αδερφό του ξέραμε, ο, φα... ο αδερφό του Φάμελου. Α, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> έχουμε και τα φένα εδώ να πούμε ένα καλό. Γι' αυτό μπουζουξίδικο, εκεί πρέπει να γίνει το συγκεκριμένο συνέβη. Τώρα μπορεί λέει, να μην χωράει του πάντες μερικοί να είναι όρθιοι. Και. Κοίταξε να δει, μπορεί και να χωράει του πάντε. Δεν θέλω να την ταράξω και να περισσεύουν και θέσει. Ναι, δεν ξέρουμε πώ θα πάνε μπορεί. και πώ θα φτάσουν ω εκεί. Αυτό Εξαρτάται πώ το στείνει τώρα. Θα το κάνει ορθάδικο με καναπέδες θα σεβρύνουν πλατό. Ο, ε, ο, πέ, ορθάδικο Και, και αυτό. να χτυπιούνται από κάτω όταν μιλάνε οι πρόεδροι. Ναι. Όρθιοι, και οι... να σηκώνουν τα χέρια για να πιάσουν το γκασαλάκι, αν πηδήξει το κοινό. <laughs> και να κάνει εμφάνιση και ο έτσι όπω εμφανίζεται με κάτι κοντοβράκια που φοράει. Όλο αυτό μαζί. Ωραίο. Ήταν ο Μάτσο Νάκη, νομίζω, πριν κάνα δύο χρόνια εκεί. εκεί Κάπω στην πυρό, δεν ξέρω είναι από αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά έκανε εμφάνιση ο Τσίπρα. Αρχιγική εμφάνιση ο Τσίπρα και η Νοτοπούλου. Τώρα περάσαμε οποία... στα μεγάλα ονόματα, το λε. Τώρα ε, ε, δεύτερο το... πρόγραμμα. Είναι αυτά που βγαίνουν μετά τη μία το βράδυ. Που είναι η Βύση, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι και ο Τσίπρα. Και θα σε πάει μέχρι το πρωί να χάζουν ξενύχτη χωρί λόγο. <laughs> Πραγματικά ναι. να ακού τα ίδια και τα ίδια, τα μισά τα λένε από κάτω γιατί δεν έχουν φωνεί όλοι αυτοί. Δικό σα και δικό σα. Ε, δεν πήγαμε και να τραγουδάμε Καλά η Δύση όμως συγκεκριμένα ήταν από του πιο τίμους αυτούς Από αυτούς είπε όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω Ναι το έχει πει σαν υπόπτω χρόνο, σαν το χρόνο Όταν η, είχε φωνή Από τη δεκαετία του 80 Έτσι. Είχε αυτό. Λοιπόν το είπε τότε Τώρα πέτω. που δεν Εντάξει, Το το πείτε εσείς δεν έχει, έχει ρε μου, αλλά Έρχεται και ο χρόνος και τα χρόνος, σκεπάζει όλα αυτά Το άσθμα, το, το χαπ Όλα μαζί, τι όλα τα έχει Μια χαρά τραγουδά είναι Όχι Ο Τσίπρας λοιπόν εμφανίστηκε Αυτό όμως στην Οτοπούλου Συνεστήματα Και βγήκε να μιλήσει δυσμό. Για αυτήν την εμφάνιση του Τσίπρα Η ελπίδα επιστρέφει λοιπόν Η ελπίδα είναι πάντα Στην ε. πολιτική Ο Τίπρα νομίζω ότι ήταν και είναι και θα είναι πάντα παρόν με τον τρόπο που ο ίδιο επιλέγει να τοποθετηθεί απέναντι στι καταστάσει, με μια ηγετική παρουσία ω αληθινό ηγέτη τη αριστερά, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την πολιτική. Και ο προοδευτικό διάλογο δεν ξεκινάει με αποκλεισμό. Όλοι οι προοδευτικοί πολίτε χωράνε εφόσον το επιθυμούν. Και αυτό που λέει λοιπόν, έλεγα πριν από την πολιτική, κατά την εκτίμησή μου, ήταν η έμπνευση. <Το> Και ο Τσίπρας δηλαδή προχτές Ξενάνοιξο σήμανε κανά, την έμπνευση. Άνοιξε ο κανά. Δεν ξέρω, δε... σήμανε δε... την έμπνευση. Και αυτό είναι το πολύ Σε ωραίο. Της Σε εμά όλου. Έχουμε. Κύρκο, έχει έμπνευση. Παίρνει έμπνευση από τον Τζίπρα. Ναι, παίρνει. Πα... Δεν είναι λίγη. λίγη, λίγη, λίγη ακόμα. <laughs> αν σου περισσεύει, αν έχει κάτι παραπάνω. <laughs> <laughs> παιδιά, να, ναι, γυρίζει να γυρίζει η έμπνευση, παιδιά. Να γυρίσει να γυρίζει, <laughs> γιατί δεν. Είναι Εγώ πόλη. εμπνεύστηκα από τον ηγέτη μα, τον αριστερό, το εθνικό κεφάλαιο. Θα ακούσει τώρα και αναλυτικά τι μα Παροπλισμένο οπότε... εθνικό κεφάλαιο. Αυτό με πληγώνει. Δεν είναι παροπλισμένο. Περιμένει στη γωνία οπλισμένο. Για το τσίπρα πολύ πόσο και το περιμονιστον. Να διαλύσουν για την όλη και να γυρίσει μετά, ναι. ώστε να τον αναγνωρίσει και ο Μητσοτάκη. Ο τσύπμα λοιπόν στην ομιλία του. Αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, του <Και> και συγκεντρώσει, στην προηγούμενη εναρκτήρια εκδήλωσή μα τον Ιούνιο, είχα μιλήσει για την ανάγκη να δώσουμε όλε οι προσδουτικέ δυνάμει και όλοι οι προδευτικοί πολίτε, περισσότερο χώρο στο μαζί. Να μάθουμε, είχα πει, πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και να αφήσουμε τη διέρεση και την αφαίρεση. <κλη> Φοβάμαι όμως ότι τους μήνες που πέρασαν συνέβη το αντίθετο. Αλλά και ταυτόχρονα οι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο σύνθετες που δεν μπορούν να απαντηθούν με απλά εκλογικά μαθηματικά. Ίσως λοιπόν και να μην αρκεί πια η πρόσθεση. τι πάθαμε! Εσύ θα εκφωνούσες τέτοιο λόγο. Δεν αφήνεις τα μαθηματικά να κάνει λίγο γλώσσα να πούμε ότι τα μαθηματικά σε μαράνανε. Αφού ήταν η ώρα τώρα είπε παρακάτω να διοχετεύσουμε. Ναι, εντάξει. Τι θέστε. Το τα μαθηματικά, η διαίρεση είναι ψηλά γράμματα. Ε, είσαι εμπαθή. Εγώ είμαι εμπαθή. Κάνει ελληνικά και αγγλικά. Να έχει τουλάχιστον δύο γλώσσε. Συνοηθεί, μην γίνετε ρεζί. Ξέρει αγγλικά. Δεν λέει ότι δεν ξέρει. Άκου τι λέει. Ξέρει αγγλικά Α. και ελληνικά. Ξέρει. Με αγγλική προφορά. Τα έχει λίγο παντρέψει. Ανάλογο που βρίσκεται. Πράγματι. Όπω κάνατε τι παλιέ ελληνικέ. Αλλά ήθελε εδώ το μαθηματικό του έλειπε. Ε, θα λοιπόν... μα πει μετά για τα συνημίτων και αυτά και θα μα κάνει και άλλη ορκυγεωμετρία. Γιατί δεν έχουμε μαθηματικά αυτή την ώρα, τι θα κάνουμε. Πείδηξε στο μάθημα το σημαντικό. Πο Πέμπτη, yeah. μπράβο, πολύ έξυπνο. Ε, μα το είχα μπει Η γλώσσα, γλώσσα, η γλώσσα, γλώσσα μαθηματικά. Γιατί ε... λέει δύο φορέ γλώσσα. Yeah. Γιατί είναι σημαντικό. Είπε μαθηματικά, μαθηματικά γλώσσα. Όχι. Yeah. Έκατσε κάποιο και του έγραψε ότι πρέπει να κάνουμε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό στην προηγούμενη ομιλία του. Yeah. Δεν έγινε αυτό. Διαλύονται. Και τώρα λέει τελικά είχαμε αφαίρεση και διαίρεση. Πολύ, πολύ καλά. Το άλλο σκεπτικό. θα πει κλάσματα. Σα σκεπτικότα. Με μεγάλα γράμματα. Θέλω να πω, πα να δει τον Τζίπρα που είναι ένα πρώην Πρωθυπουργό και λε: Θα ακούσω κάτι χρήσιμο και ακούσω αυτά. <laughs> <laughs> τι τι, τι, τι, τι περίμενε να ακούσει, Τι προσδοκίε, Ναι, Από τον Τζίπρα, Πάρα πολλά. Μέσα σε όλα αυτά όμω έκανε και μια αποτίμηση τη τετραετία τη ένδοξη τη πρώτη φορά αριστερά. Το 15-19 η χώρα κόντρα στι προβλέψει τη εποχή και με σημαντικέ θυσίε τη κοινωνία, δεν υπάρχει αφοβολία. Παρέμεινε στην Ευρωζώνη, ρύθμισε το δημόσιο χρέο τη ανέκτησε την αξιοπιστία της αγορές και η οικονομία της επανήλθε σε μονοπάτια δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα τα πιο ευάλωτα μέλη του πληθυσμού της προστατεύτηκαν με μια σειρά νέων μόνιμων εργαλείων στήριξης που δημιουργήθηκαν. Αν μου ζητούσε κανείς με δύο φράσεις να περιγράψω την κληρονομιά αυτής της περίοδου, θα απαντούσα σταθεροποίηση με δικαιοσύνη <Συκλή> ανάκτηση Αξιοπιστίας με συμπερίληψη <ΟΟΟΟΟΟΟ> Αυτή ήταν η κληρονομιά μιας πολύ δύσκολης περίοδου 15-19 Μπράβο Τα ακουσες, αν με ρωτήσει λέει κάποιος Να το κωδικοποιήσω όλο αυτό που έγινε mm. τα τέσσερα χρόνια Είναι σταθεροποίηση και δικαιοσύνη Όλοι θυμόμαστε Το πρώτο και mm. δεύτερο αξιοπιστία και συμπερίληψη Στο πρώτο που λέει σταθεροποίηση και δικαιοσύνη είναι το κόψουμε του ΕΚΑΣ. Ναι, το κόψιμο του ΕΦΚΑΣ. Κάπου μπροστά με όλου ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ. Ναι. Ε, τι άλλο. Ε, ναι, για του συνταξιούχου το είπαμε. Ε, τώρα ζητάνε να επαναφέρουν και τι συντάξει, τα χαοτρινιάζονται. Τι άλλο. μισθή ε, Πολλά άλλα. Ε, αυτά, ε, αυτά, ε, αυτά. Έχει πάρα πολλά σε πολλά επίπεδα. Ναι. Αλλά επειδή το ΕΚΑΣ είναι εμβληματικό, ε, είναι στη σταθεροποίηση και δικαιοσύνη. Πώ δηλαδή εφαρμόστηκε δικαιοσύνη εκεί. Ε, τώρα θα, όπως μας την επιβάλλανε θα σου πει Αν το ρωτήσεις <laughs> Αλλά επειδή και το πρώτο δεν τον, τον ρωτήσαμε Το είπε μόνος του, γιατί είχε μια φυλαγμένη να μας πει <laughs> Ναι Οκ, okay. εντάξει λοιπόν ε, Πολύ χρήσιμο όλο αυτό, ακούσαμε και την κωδικοποίηση πώ βλέπει την τετραετία της συγκεκριμένης Έχει μεστώσει όμως, ε. τον ακούσε Έχει οριμάσει, νομίζω είναι ώρα Τι? Ε, τι, τι ώρα, ώρα τώρα, μία και 28. Τώρα, για λίγο ακόμα θα αλλάξει τη σώρα. Θα, θα μας ανατρέψει τη ροή, μπορεί να βγει μετά τις δύο, να αναλάβει αν είναι. Ε, ναι, όχι τώρα, δεν λέω να σπάσουμε mm. πρόγραμμα <laughs> και αυτά, ναι, μετά. Σπασμένο είναι το πρόγραμμα μετά. της καλύτερης. Έχουμε και άλλε εξυπνάδες που είπε χτες, mm. βαρύ από τον Τσίπρα. Ποιο ήταν το, συγγνώμη, ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης μας Ά, στο το... Ινστιτούκτο Τσίπρα. Η τι τι π Ε, ανέλυσε την οικονομία και έκανε προτάσεις είχε για το να πως... χώσει κάτι χορηγού κάπου δεν ξέρω. για να το κάνει, κοστίζουν είχε... όλα αυτά εδώ θέλουμε να μιλάει κάθε μέρα ο Τσίπρας να μιλάει είχε... κάθε μέρα, αλλά Λήκε μια ευκαιρία να μιλήσει και το ευκαιρία μετώρο δημιούργησε την ευκαιρία που καταλαβαίνω Έτσι, από το το out of the blue, έξω από το μπλε πρέπει έξω το μπλε <laughs> πρέπει Να μιλάνε όλοι αυτοί. Αλλιώ δεν υπάρχει λόγο. Να μιλάνε Θέλει αλλά, να δείξει την ώρα που σφάζονται οι άλλοι. Κάνε εγώ, με... TikTok. Είμαι σοβαρός, μαζευτούμε να εγώ είμαι σοβαρό. Πρέπει να μαζευτούμε τόσα Εγώ είμαι σοβαρό που μιλάω για θέματα σοβαρά ενώ όλοι οι άλλοι σφάζονται. Αυτό θέλει να δείξει. Σαν το τον το. που λέει μόνο σοβαρό. Όχι, για τον τσίπρα το λέω κι εγώ. Α. Είμαστε δύο δηλαδή. σοβαρό, το τον άνθρωπο. του δεν ο κίνδυνος είναι να αποκατασταθεί ακόμα δεξιότερα από την άδοτη τη ακροδεξιάς, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Με ποιον κυβέρνησε το 2015-2019. Εντάξει, με... μισή αγωνία στην αριστερά μετά. Επειδή, ναι, επειδή έχει αγωνία για την ακροδεξιά και επειδή στην Ευρώπη μπαίνουν από διάφορα πόρτες και παράθυρα της πολιτικής η ακροδεξία, όλες οι εκφάνσεις της ακροδεξιάς. Εδώ το 2015, από ποια πόρτα διάπλα την μπήκε Η ακροδεξιά μέσα. Όχι, οκαμένος... δεν είχα ακροδεξιά, είχα ψεκασμένη δεξιά. Είναι διαφορετική η άλλη απόχρωση στην πολιτική. Άμα το ρωτήσουμε. Ναι, ψεκασμένη δεξιά ναι, δεν, θα ρωτήσουμε όμως. δεν θα το ρωτήσουμε Θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέει τα έχει κάνει ο ίδιο. Τα έχει κάνει σαν ύποπτο χάρτη. Και άλλοι και... τα έχουν κάνει. Ναι. Αλλά και ο ίδιο. Και στην Ευρώπη μπαίνει η ακροδεξιά από κάτι δεξιά κόμματα. Εδώ μπήκε από την αριστερά. Σύμφωνα με δήλωσή τη. Γιατί δεν του είχαμε ρωτήσει, αν του ρωτούσαμε θα μα λέγαν ότι είναι αριστερή τότε. Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Η μεγάλη οικογένεια ήταν αριστερή. Στο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε. Τότε που έγραψε το τραγούδι. ΣΥΡΙΖΑ η... Κουντουρά, ομόνη Ανατέλε, τι έλεγε. Ναι, ναι, ήταν... Παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ Κουντουρά. Άρα, βεβαίω. Ο τέτοιο. Ο Κόκαλη. Ο, ο Κόκαλη. Ναι, βουλευτή. Τι άλλο και οικολόγο. Ο Κόκαλη ήταν στο καμένο όμω, δεν νομίζω. Όχι. Δεν ε, νομίζω, ε, ο ο, ο Λαρίση, προσπαθώ να θυμηθώ. Σταθμό. Α. Το μικρό. Α, όχι. Ο. <σταθμόσια> <σταθμόσια> ο ο, ο φιλόσοφο <σταθμόσια> <σταθμόσια> στον καμένο δεν ήταν και πήγε μετά <σταθμόσια> ο Σιέλα. ο Ζουράρι του ατζέντα. Ο Ζουράρι δεν πιάνεται. <σταθμόσια> <σταθμόσια> είναι <σταθμόσια> επανανθρώπινο. Θέλω να πω, ο καμένο αριστερή ήταν και δεν το είχαν καταλάβει. Ναι, ναι, ναι, ναι αυτό λέγεται το Τσίπρα και ενεπνεύστηκαν και αυτοί. Μόνο είναι το Πούλο. Σωστά. Αφού είναι παγκόσμιου ελληνικού σώματο. Το πιο ωραίο που είπε ο Τσίπρα ήταν αυτό που ακολουθεί. Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση. Με κεντρικό το ρόλο ενός στρατηγικού αναπτυξιακού κράτους. Ενός κράτους ευθύνης και όχι ενός κράτους διαπλοκής όπως έχουμε σήμερα. Και κυρίως με αποφαστικότητα για συγκρούσεις με τα μεγάλα συμφέροντα. <Συκλώσεις> για συγκρούσεις με τα μεγάλα συμφέροντα. Αλλιώς δεν γίνεται. <Συκλώσεις> ε, τον άκουσα στον <Συκλώσεις> αριστερό. Λίγο να συνέλθουμε από συγκρούσεις του 1519 για να πάμε σε καινούργιες ε? Γιατί είχαμε εκείνες συγκρούσεις που ακόμα δεν έχουν πουλωθεί πληγές. Τι αφήνεις υπονοούμενο ότι δεν συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Αυτό λες τώρα με άλλα λόγια. Εσύ και αφήνεις υπονοούμενο ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Όχι. Αυτό αφήνω, λες άλλα λόγια. Αφήνω εννοούμενο. Α, ενοούμενο. Και θα πω το εξή. Α, εξηγήσε. Λοιπόν και εξηγούμενο. Η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών Ορίστε. Ε, ανανεωνόταν ανατριετία αριστερό σε αυτό το τόπο. Δεν τόπο και τι θα κάνουμε, αυτή τη δουλειά να κάνουμε. Μπράβο, το παόριστο και τέλο. Μπράβο, ήρθε ο Τσίπρας λοιπόν ο αριστερό και το έκανε παόριστο. Ωραία, τι. Δεν θα, δηλαδή δεν θα έχουμε κάθε τρία χρόνια ελάχιστο. το οι κάθε τόσο ότι θα του γονατίσουν σε τρία χρόνια. Ποιο θα γονατίσει, Οι Μάλλον το κάνανε οι κυβερνήσει αυτό για να μην Ε, η φορολόγηση του ΕΚΑΣ επίση. Το καζίνο που δεν θα το έδινε κάτω στο ελληνικό γιατί ήταν τζόγο. Καπιταλισμό του τζόγου και το έδωσε. Yeah. Τι ήταν, σύγκρουση με συμφέρον. Αν yeah, όλα τζόγος είναι στη τα ζωή. Παντού τώρα. Παντού στι γειτονιέ τα καζίνο που έχει ανοίξει σε συγκεκριμένη yeah. εταιρεία yeah, και táxi, κάθε τώρα. πόρτα έχουμε ένα καζίνο στο σπίτι μα στην πόρτα μα. Όχι, oh, τα ή... ξενιωτευόμαστε. με έχει χιόνι να μπορώ να πάω. Σωστά τα λε. Καλά τα λέω. Προφανώ τα λε. Και να περιμένει στο ελληνικό που θα αξιώσει να κάνει το καζίνο. Να βγαίνουν ναι. οι γειτονιέ. Κάτω, να ανοίξει να έχω λεφτά να σπρώξω. Το περιμένουμε πώ και πώ το καζίνο του ελληνικού. Πώ, εγώ δεν τι βλέπω στον ύπνο μου, κάνει κύκλου. Να έτσι. <laughs> κόκκινο μαύρο, κόκκινο μαύρο, κόκκινο μαύρο. Περιμένει κι εσύ. Ναι. Να ανοίξει το ελληνικό, να το έχουμε δίπλα στα πόδια μα. Και να έχει και να οξύτη από πάνω να πηγαίνουμε να παίρνουμε αέρα. Όταν χάσουμε. Με κάτι, μια, μια, μια πράσινη ταράτσα, ένα κάφθε εκεί πέρα, να παίρνει το απεριτί, <laughs> στο Τα εκτρώματα αυτά πέρασαν από την παραλειακή προχθέ. Ψυλώνουν. Τα εκτρώματα είναι εκτρώματα Έχει του ουρανοξίστες, είναι όλο μαζί ένα, μια εικόνα. Εδώ που είναι flat όλη αυτή η περιοχή, είναι πρώην αεροδρόμικη. Και, και, και ξαφνικά ξεπετάγεται ένα πράγμα, μην πω σαντί. Και ο κολόβος flat βρήκε. ΟΚ okay. Θέλω να πω, κάποτε ξεκινάνε όλοι, ε. Δηλαδή, άμα γίνουμε νέα Υόρκη σε 20 χρόνια, τι θα λες. Ξεκινήσαμε το ελληνικό. Θα γεμίσει όλο το νότιο κάτω, όχι δεν θέλω. Οι γειτονιές μας τι ταινίε. Ναι, Τη Νέα το Mail. <σίλυ> Αν έχει mail στο ελληνικό. έχει και χαμηλά ε, η Νέα Υόρκη. Στην Ρεπεντζόνα. Λοιπόν, για χαμηλά. Αν θέλει, όχι εδώ πέρα, εδώ θα γίνουμε άλλο. Το Upper Side είναι χαμηλά. Ε, καλά, εντάξει. <laughs> Δεν θα βάλουμε τα υπόλοιπα, θα πάμε σε διαφημίσει. Και για στο Village βίλας... να πα που είναι χωριό. Στη Νέα Υόρκη ψηλακτήρια έχει εκεί που είναι τα φιλαράκια. Είναι 18 ώρε στι πολυκατοικίε. Απλά έχουν τούβλο. <χελίου> Αντί για πέτρα, για, τα, για τσάμι Έλληνο φρένα τη Πέμπτη, το έχετε καταλάβει προφανώς Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσει Και συνεχίζουμε Γεια σου <χελίου> <χελίου> Πάμε. Κλείνω. Αλέξη, σήκω πάνω και προχώρα. Σήκω πάνω, Αλέξη. Πάλι σερνόταν. Είχε χυθεί. Είχε από την καρέκλα. Σήκω, Φρέγκο, Πια έχει γίνει ένα. Είναι η ώρα να μιλήσει για την οικονομία. Πόσο Netflix. Για την οικονομία. Πού να του. Δεν είχε πει οικονομία είναι το Ατού. Αυτό ακριβώ ανέλησε χτε. Αυτό το είχε πει πριν δύο φορέ. Μετά από τον Φάικ ήταν το Ατού. Είχε πει asset το βαρβάκι και μετά στο τέλος της θητείας του κάπου εκεί είχε πει ότι η οικονομία είναι το ατού μου όπως τα άλλα πως είναι άμα ε? είναι αυτό και το ατού του τα υπόλοιπα πιο ατού του δηλαδή να πούμε και να διζαβαντάζ παιδί μου πια δεν έχει, δεν έχει εγώ α. ψάχνω τόσα χρόνια και δεν βρίσκω κάτι η μπαζιάνα ήταν εκεί δεν την είδα δεν είδα ούτε εγώ α. Ε, θα πάμε λίγο στον Πρωθυπουργό της χώρας μας mm. Γιατί λέει εδώ και ένας ακροατή, Λέει όλο με το ΣΥΡΙΖΑ Λέει ο Πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης Πώς ξεκινήσαμε δεν ξεκινήσαμε με Μητσοτάκης σήμερα Τώρα ακούσε Κροατής, τώρα Κροατής Ακόμη και αν ακούνε ε, Κολλάνε εκεί ο καθένας αυτό που θέλει Ειδικά οι ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν θέλουν να τα ακούν όλα αυτά. Όχι, μιλ... θα τα ακούνε. Επειδή έχουν και θέματα με το κόμμα και κάνουν προβολές και δεν είμαστε πειράζει. καθρέφτες. Δεν πειράζει, μην το πιείτε, λουστείτε. Ναι, τώρα. οπότε... Ε, και θα το πιείτε και θα το λουστείτε μάλλον. Στην ομιλία λοιπόν χθε ο Μιτσοτάκη, πριν πει όλα αυτά τα ελάτε με φόρα, του είναι επίδειξη Ναι. γιατί όλο αυτό... Έλα με φόρα όταν το λέω. τι σημαίνει. Σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει, τώρα είναι ο, ο δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργό ή αν θα γίνει πραγματική κανονική αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά στι δημοσκοπήσει είναι δεύτερο. Έχει μια ανωδική κάπω. και μια ανωδική είναι η δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι, ναι, Που είναι κοντά στο 25%. Ναι, ναι, οκ. Okay. Okay. Δεν βγαίνει και λε, Ελάτ με φόρα. Ναι. Είναι ένα θέμα τώρα αν θε να είσαι σοβαρό, κεντρό, σύγχρονο πολιτικό κτλ. κτλ. Ε, αυτά τα ήθελε στην αρχή τη πρώτη θητεία. Τώρα θέλει να είναι σοβαρό κόμμα. Χτε λοιπόν. Βράζεσαι κάποια στιγμή. Μας... Ναι, είναι και κοντρό ρόλο. Χτε λοιπόν μα είπε ποιο θέλει που χρεοκοπήσαμε. Τελευταία παρατήρηση. Δεν θέλω τώρα να γυρίσω πίσω ιστορικά στο ποιο έσωσε τη χώρα, ποιο καταδίκασε τη χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν γεννάτε στο 2010 στο ΠΟΣΤΟ, το ΠΑΣΟΚ, ναι, έχετε, η ιστορία θα γράφει. Ότι η χώρα χρεοκόπησε επί των δικών σα ημέρων. Απευθύνεται προ το, το, το Πασόκ. Α. Και εδώ τώρα μου τζοτάρι. Γιατί νόμιζα λέει... ότι μετά του Σαμαρά άρχισαν να ερχόνισαν να και στον Καραμαλή. Όχι, όχι. Α, γιατί θυμάμαι. Είναι... Α, καλά κάνει και θυμάσαι. Εδώ είναι προ το Πασόκ. Και ναι, στο μνημόνιο το πρώτο μπήκαμε επί Γιώργου Παπανδρέου 23 Απριλίου του 2010. Μία χώρα δεν χρεοκοπεί όμω. Πώ θα το πει ο Γιώργο Πρωθυπουργό Όμολ. Σεπτέμβρη του προηγούμενου χρόνου. 4 Οκτώβρη του προηγούμενου Μια χώρα δεν χρεοκοπεί στο πεντάμινο mm. ούτε στο εξάμινο, ακόμη και αν πάμε και τρώμε ό,τι υπάρχει στι τράπεζε και στι αποθήκε μέσα στα χρηματοκιβώτια. Που το κάνουμε. Το κάνουμε, άμα χρειαστεί θα το κάνουμε. Όχι, πω. το κάνανε. Ε, Μια χώρα χρεοκοπεί επί σειρά ετών με επιλογέ, με με, με, με στι διεθνεί συγκυρίε, συνθήκε. Κυβερνούσε το κόμμα του, ήταν και ο ίδιο υπουργό. Με δάνεια κάναμε τι γιορτέ. Μην τρελαίνεστε. <χι> του Ολυμπιακού και όλα αυτά. <χι> δεν είναι, είναι μόνο οι Ολυμπιακοί. <χι> Όχι, όλε οι γιορτές Δηλαδή το να, να θεωρεί. Τη <χι> πον... Eurovision. Ναι, αυτό. Πώ το ξεχνάμε. <χι> <χι> Ανούλα, βεβαίω. <χι> αλλά αυτό ήταν και για εθνική ανάταση. Ξεχάσω του Λόρντι που μα πήραν από την Ανούλα το... <χι> μέσα <μες, χι> στο, στο, στο γήπεδο μα. Δεν ήταν η Ανούλα για πρώτο τραγούδι. Δεν θυμάμαι κανένα το τραγούδι. Ένα everything. Everything. Ah. Everything I am. I, have. I hate. Κάτι. I, κάτι. Ναι, που λένε κάτι για πάντα μαζί, τέτοιο. Ναι, ναι. Σε αυτό το ανηφορό που λένε ζωή. Τα έχουμε ξανασυναντήσει. Αυτό από <laughs> Τα έχουμε πει όλα, μισή η <laughs> <laughs> Ελένη. Εντάξει. <λοιπόν. laughs> αυτό που, αυτό λοιπόν εδώ με τον Κυρία Κομιτσοντάκη θεωρεί ότι μόνο το Πάσοκ φταίει η δική του παράδοξη. Σωτήριο, καθαρή. Μόνο σώζει. <laughs> το θυμόμαστε. Όλοι. Θυμάμαστε σωτηρία Καραμαλή τότε από το σημείο που μα έζησε από την πίνα και από τη σκλαβιά. Θυμόμαστε σωτηρία Σαμαρά. Ναι, Αν ναι. Δεν θυμόμαστε τι θα Το δεύτερο σωτηρίες, μνημόνιο σαμαρά. που δεν έπρεπε να έρθει γιατί θα ήταν καταστροφή, αλλά ήρθε. Άλλο αυτό, θυμόμαστε. Ήταν μια σωτηρία όμω. Τα θυμάμαι και αυτά όμω. Ναι, εντάξει. Okay. Τι να, έκανε? είναι τη αντρική σχολή. κρατάει το λόγο του. Το <laughs> έχει συνέχεια η χώρα. Μα έκανε τα ζάπια για να μην κάνουμε μνημόνιο. Ναι. Τελικά έχουμε και τα ζάπια και το μνημόνιο. Πάνε. Τι απ' όλα. Άσε τα ζάπια να ανοίξουμε το θέμα. <laughs> ναι. Έχουν περάσει από τα ζάπια Ε, θα πάμε στο Βελόπουλο. Είναι ακολουθεί ο Κυριακό Βελόπουλο. Καινούριο φάρμακο? Όχι. Τίποτα. Έκανε αποκαλύψει και ένα έχω να πω μετά από αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τι, Βασιλιά, ραβόμαστε, Θέμα, Να ραφτεί. Να ραφτεί να στα χακί. Oh. Το 112 είναι κάτι που λειτουργεί. Φαντάζομαι ότι θα αρχίζουν να αποβαρδίζουν, λειτουργούν και θα βάλουν το 112. Θα πρέπει να φτιάχνουμε όλοι μαζί. Μόνο που δεν έχουν καταφύγει, ξέρετε. Δεν υπάρχουν καταφύγει. Πρέπει κάποια στιγμή, Που σε να βαρχός να κάνεις Είναι Βελόπουλε, όχι ατομικά, ναι. στο σώμα απευθυνόμαστε. Ελάτε τώρα. Πετάγονται από κάτω συνέχεια Εγώ φταίω, πάλι εγώ φταίω. Τους πετάγονται το... από κάτω, καλύς παρατηρήσεις εμένα. Τους... Μιλάω εγώ με αυτούς, καλύς παρατηρήσεις εμένα. Ελάτε, ελάτε, στο σώμα Εντάξει. απευθυνόμαστε. Δεν ξηχιονίσει, τρο... η ελληνική λύση φταίει για όλα. Το καταλάβαμε. Φταί. Τους τρομάξα Τρομάξατε γιατί κηρύξατε τον πόλεμο στην και, Τουρκία προηγουμένω. Κάποιο πρέπει να τον κηρύξει. Θα φτάσουνε στο Σούνιο. Κάποιο πρέπει να τον κηρύξει. Θα φτάσουνε Ήστε... στην Ακρόπολη. Ε, Πού πρέπει να φτάσουν. έξω από το σπίτι του Πρόεδρου τη Βουλή. Όχι Εντάξει. τόσο από το μαγικό κηρύξαμε. Ναι, και ο Τασούλα από πάνω. Σιγά σιγά τον κήρυξε κατευθείαν τον πόλεμο. Mm. Κάποιο πρέπει να κηρύξει τον πόλεμο σε αυτόν τον τόπο. Το Βελόπουλο θα κηρύξει τον πόλεμο. Ποιο θα τον κηρύξει. Εγώ συμφωνώ να κηρύξει τον πόλεμο ο Βελόπουλο. Εγώ θέλω 5-6 πρωθυπουργού ταυτόχρονα. Α. Θέλω και τον Τζίπρα να είναι πρωθυπουργό και τον Γιώργο Παπανδρέου. Πρωθυπουργό επίση. Ό, το ακούω, το Θα βρούμε τώρα ναι. σε κτίριο, θα τα μοιράσουμε. Έχουμε τόσα κτίρια, μπορεί να παίξει κανένα κοιλάδικο κάποιο. Και ο Κασελάκη είναι καλό για πρωθυπουργό. Εγώ θέλω να δοκιμάσω. Εντάξει. Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκη, όχι ακόμη, δεν είμαι περίεργο. Λέγω για το βράδυ, έτσι. Αφού θα για... έχουμε τον Γιώργο από το Πασόκη. Ο Κυριάκο Μτσοτάκη που είναι πρωθυπουργό και ο Βελόμπολ να κηρύσει πολέμου. Εδώ τον ακούσαμε επειδή δεν εγώ. Ναι, δω, καλά, δεν έχω. Να κηρύξει, αλλά να πάει κιόλα. Όχι. Κηρύξει μόνο. Μα δεν. Θα βάλει. Μας, λείπα, θα κηρύξει, μα λείπανε. Θα κυρίξει και θα βγάλει και το πολεμικόν. Α, ναι. Θα, είναι, θα γίνει άτροτο. Θα το είναι χάο. το αντιπολεμικόν. Το αντιπολεμικόν θα ήταν. Όχι. Όχι, αν ήταν τη ειρήνη, δεν είναι. <laughs> Όχι, <από ό ,τι laughs> καταλαβαίνω. Βιάζεται να κηρύξουμε πόλεμο. Ναι. Αλλιώ θα το κάνει ο Κασελάκη. Αλλιώ θα Να βάλουμε κάλτσα. Ναι. Ο οποίο Κασελάκη θα έχει γίνει πρωθυπουργό. Και ένα από τα πρώτα που θα κάνει, δεν είπε πρώτο, αλλά εγώ το φαντάζομαι. Ένα από τα πρώτα μέτρα που θα λάβει και μια από τι πρώτε κινήσει θα είναι η ΕΡΤ. Βλέπουμε τον Στέφανο Κασαλάκη στην εκδήλωση που έκανε σήμερα στον Ταύρο, στα νέα του γραφεία, με να μιλάει εδώ με τον κόσμο. Και εμεί τον έχουμε στο στούντιο εδώ. Καλησπέρα, κύριε Κασαλάκη. Καλησπέρα, Καλησπέρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην δημόσια τηλεόραση, η οποία με την μελλοντική μα κυβέρνηση θα είναι και δημόσια και ανεξάρτητη. Άντε, λοιπόν, περιμένουμε. Άντε, Μελλοντική και αυτό κυβέρνηση ναι. και αυτό δεν θα κηρύξει πόλεμο, αλλά θα κηρύξει την έρτη δημόσια και ανεξάρτητη. Ωραία. Θα είναι όπω ήταν επί, επί Παπαδοπολιάδη 19. Επί παπά. Ωραία. Τόσο δημόσια. Μένω ήσυχο. Γιατί και ο, τόσο... ο παπάς επιλογή κασελάκι είναι στη θέση αυτή. Ναι. Λέω. Όλο μαζί. Δεν είχε και πολλού. Όλοι φεύγουν και με όλου τσακώνεται. Δεν είχε πολλού. Γιατί την Τζάκη. Γιατί να με την Τζάκη. Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι πρώτο κηλίκι στον πόλεμο. Ναι, Εσόρκη φαντάζομαι ε. στο νέο κόμμα τώρα. Εγώ αν ήμουν τσάκρη θα είχα κάπω πληγωθεί. Περιμένουμε πώ και πώ τώρα που θα ξε... ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ είτε έτσι είτε να την δούμε σε πιο ενεργό ρόλο. Μακάρι. Δεν Μακάρι, την κρύβει. Έχει την τσάκρη και την κρύβει. και αυτή εθνικό κεφάλαιο. Αντιπρόεδρο, εγώ θα την έκανα. Κόμματο. Ναι, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει. Ό,τι μείνει. Και το γραφείο, ο γραφείου ΑΒ. Θα δούμε. Το καλό είναι ότι υπάρχει πολιτικό προσωπικό. Και υπάρχει και πάγκο, υπάρχουν και πρώτη γραμμή και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Το βλέπουμε. Μπράβο. Λίγο να ρίξει μια ματιά πρόχειρη, λε να. Ναι, λε αυτό, αυτό ακριβώ. Να. να, λες. Και, και κουνά και το χέρι αναλόγως. Και θα έχουμε εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ, αν έχουμε εκλογέ. Και θα λήξει το θέμα όπω θα ακούσει τώρα από την πρώτη Κυριακή. Και αυτό που λέω και θα πω και στο συνέδριο, αφήστε με να χάσω. Δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Του γιατί μπλοκάρεις κάποιον από να κρυθεί στην κάλπη. Δεν υπάρχει. Ως. Τι είναι ότι δεν. ότι εντό των κομμάτων δεν σηκώνεται. Σέβομαι... Αφήστε με να κερδίσω, θέλετε να του πείτε. Δεν <laughs> τα αφήστε με Εσείς... να χάσω για όχι. να ακουστεί όχι, όχι, ε, η ηρωική. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και νίκη από την πρώτη Κυριακή. Από εκεί και πέρα ε, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει δημοκρατία στο κόμμα μας. Εάν μέσα αυτή τη διαδικασία χάσω, αρκεί να είναι δημοκρατική, δεν θα έχω θέμα. Πρέπει όλοι να κρυθούμε από τον κόσμο την πρώτη Κυριακή θα το Έλα παιδί μου θα, θα, θα χάσει τώρα τη συζητάμε. Μα είναι χάσει. δυνατόν. Εμείς στην Ηλίουπολη την Κυριακή η πλατεία τέχνης έχουμε εκδίμη γιατί... Έχουμε γιατί έτσι. Γιατί μπορούμε και γιατί είμαστε μάγκες. Και γιατί θυμόμαστε. Μια μέρα πριν mm. την 28 Οκτωβρίου έχουμε εκδήλωση το βράδυ στην κεντρική πλατεία δίπλα. Έχει μια άλλη πλατεία. Γιατί η κεντρική μα πλατεία συνορεύει με δύο πλατείε, κολλητά. Και άλλε δύο, δύο πλατείε <στολίκαι> παραπέρα, και δύο στο κάτω. <στολίκαι> και δύο οκτάγωνε, <στολίκαι> και ένα. Ναι, ναι, ναι, ναι, Όχι, δεν είναι μια ευθεία, δεν μυρογνωμόνια εμεί για να <στολίκαι> τα καταφέρουμε. Εμεί είχαμε και τα κάναμε τόσο ωραία. Στο μνημείο τη Αντίσταση, λοιπόν, που είναι κάτω από την πλατεία, κολλητά εκεί στο σούπερ μάρκετ δίπλα, έχουμε βραδιά Ανταρτικών με τίτλο Η Λευτεριά είναι σχολιό από ένα παλιό Ανταρτικό τραγούδι. Θα τραγουδήσουμε εκεί, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μια παραγωγή από αυτές που κάνει: Πλατεία τέχνη. Ο Γιάννης Φακιανάκη, Κιθάρα. Ο Θοδωρή Χορόζογλου επίσης Κιθάρα. Ο Δημήτρης Μανολόπουλο μπουζούκι και φωνή. Ο Φίλιππος Πασαλίδης Κιθάρα και. Ο Θοδωρή έχει και μπάσο. Ο Φίλιππος Πασαλίδης Κιθάρα φωνή. φωνή Αρχηγό, δάσκαλο του Λόγο Φωνή. Εκεί και θα έχουμε και τη χοροδία των του Λόγο Φωνής, Και ο που είναι στα κρουστά. Θα τραγουδήσουν και ο Φίλιππος και ο Δημήτρης και η Νατάσα Μοϊσογκλου που θα έρθει να τραγουδήσει, μια φωνάρα καταπληκτική. Όλο αυτό τεχνικά το στηρίζει ο φίλος σου, ο τη που παίρνει και τηλέφωνο, ο Φαραώμ oh. Music Productions, ο Κώστας που μας βοηθάει πάρα πολύ και μας στηρίζει σε όλα αυτά και με την ψυχή του και με την τεχνική αρτιότητά του mm. και όλο Μάλιστα. αυτό λοιπόν. Αλλά δεν είναι Φαραώ. <laughs> αρχίσουμε πάλι <laughs> το ίδιο. <laughs> πάλι το ίδιο είναι και Αιγύπτιος είναι και Έλληνα είναι και ό,τι θέλει ο καθένα μπορεί να δηλώνει. Ω, βλέπω γιατί στο Ηλιούπολι Τάιμ κάτι θέματα για του Αιγυπτίου τη Ηλιούπολη. Γι' αυτό βλέπω. Ε, διαβάζω, ναι. διαβάζω συνεχώ. Η Ηλιούπολη ξεκίνησε το σχέδιο τη. Φτιάχτηκε με βάση την Ηλιούπολη του Καΐρου που είναι το αριστοκρατικό προάστιο του Καρου. Να, όχι τίποτα. Υπάρχει Αιγυπτιώτε Έλληνε που ήρθαν κάπω έτσι το πρώτο σχέδιο, βάλαν μια πινελιά. Δεν έχει εφαρμοστεί το πρώτο σχέδιο, μα έμεινε η Λιούπολη και έτσι έχουμε το όλο αυτό. Όλα αυτά έξι ώρα το απόγευμα θα έχει αλλάξει και ώρα στην πλατεία του Μνημείου τη Αντίσταση μαζί με του αντάρτε. Δεν θα έχουμε σκηνή, θα τραγουδίσουμε γιατί το μνημείο έχει κάτι αντάρτε. είναι έρθει ο Βελόπουλο εκεί. Να έρθει ο Βελόπουλο. Ημένο να Πάρε φόρα. Ημένο κάνε... <laughs> <laughs> <laughs> Καντάφη να κηρύξει τον πόλεμο, αλλά πλουμιστό. Πέστε ο να πάρει φόρα. Και κλείνουμε σαν σήμερα ο Γιώργο Εφέρη έφερε το πρώτο Νόμπελ λογοτεχνία σε αυτή τη χώρα.